Πε μου τώρα δεν άξιζε να υπάρχει ένα επεισόδιο ακόμα της Ελληνοφρένειας να πάει ο Τσολιάς κάτω εκεί πέρα στο, στο Σύνταγμα χθες. Στους παραιτηθείτε να κάνει μπούγιο, να τους φέρει κόσμο ξαφνικά. Άντε και να πάω να κάνω γύρισμα. Όταν, όταν κάνω γύρισμα θέλω να έχω κόσμο, όχι να είναι τες και ο κούκος. Μα εκεί θα ήταν πιο πρίβαια τα πράγματα. Πιο... Πολύ πιο πρίβαια, εκεί θα ήταν. ήταν ένα ατομικό γύρισμα θα το έλεγα. <laughs> Να το πω πιο σωστά γύρισμα δωματίου. Είναι σαν τη μουσική του ματίου είναι το γύρισμα δωματίου. Θύριν κούκομπαντ. Σωστό. Δεν θα ξανα τον κόπο. Εντάξει, θα πρέπει να αποτύει κρασικόκινο και θα πήγαινα. Ένα αποτύρικα κόκκινο εκεί τη με τη στολή του Τσολιά, ένα φουτεράκι στην πλάτη σε ένα floer. Φάνε και το τσουούφιμο από τα φρύδια του Τσολιά πάνω, ναι, Τι θα τέρια εκεί πέρα. Κάνω καμιά καθαρολίτσα κάτι. Γάστρα, γάστρα κάτι. Ένα αντικολικό τυγάρι, μια χύτρα κρύβει κάτι. Διαβασμένο όμω έτσι δεν. Είπα τα μαλλιά του τσολιά, είπα τα φρίδια του τσολιά. Όντω διαβασμένο. Έλα, γεια! Έλα, δεν μου λε, δεν τρέπεσαι σπίγο ρε καπιτάλα. Ε, όχι. Παλιονεοφιλελε. Δεν τρέπεσαι. Γιατί το, το υπονομεύει το παιδί, ρε. Ποιο παιδί. Είναι ο πρώτο που έχει σοσιαλιστικό όραμα. Ποιο παιδί. Τον αλέξη, το μεγάλο μα ηγέτη. Γι' αυτό έχει σοσιαλιστικό παιδί, όραμα, έλεος. Πόσοι πια με αυτό το όραμα, έλεος. πόσο όραμα πια. Βεβαίω και έχουμε όραμα το σοσιαλισμό με Σοσιαλισμός μεταθάνατο. Αυτό ακριβώς, ναι. Σοσιαλισμός να είναι και όποτε να είναι. Δεν κάνει Έτσι, έτσι ακριβώς. Εσείς γάμια Εμείς ναι, το παλεύουμε.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 Δεν αφήνω κα την κολλάου. Κάτι θα σημαίνει, Ναι, έχει δίκιο. Δε... Τι να πούμε τώρα. Ορίτε. Ε, δε, δε, είναι κόντρα σαφεροτά μα. Αστα. Άστα. Ε ξέρω και εγώ δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή τέτοι. Γιατί απασχολεί θέλω. πολύ ο Πατούλης, ας πούμε, και να ασχολούμαστε με τον πατούλη. πατούν. Άσαμε τώρα. Λίγα ε. έχουμε πει για τον πατούλη, την πατούλα να ε. και τη χρυσή ζωή του. Άσασματα τώρα. Όχι και στη ζωή του. Το θέμα είναι όμω από δυνατότητα. Όχι θέλουμε να πούμε δεν μα πει να πούμε. Ε, με αυτό είναι. Μα τι αυτό είναι. Να μα πει τι θα πούμε, δεν είναι αυτό. Άλλο είναι. Έχει μπερδευτεί. Μα έχει μπερδευτή που δεν γίνεται έτσι δουλειά. Όχι, Την πολιτική διάσταση του φαινομένου Πατούλης, Πατούλη, να δεν την πιάνετε. Μα η πολιτική διάσταση <συμπώ> είναι η χρήση <συμπώ> ζωή, αυτό δεν πιάνεις. <συμπώ>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 Μου λίγο, πώς παρουσιάζεις φίλε το τίποτα σαν έτσι κάτι πολύ σαν ένα μεγάλο κατόρθωμα. Πώ. If you don't know, ask Tsipras. Τώρα κάνω μια καταγγελία. Βάλει, κουκούλα, ξέρει. Λοιπόν, λέγομαι Κρέτη Δημήτρη καταρχά. Και τι μ' αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπω είναι. Κάνουμε κάτι καφάο στο Δήμο Αθηναίων. Εθελοντικά τα ζωγραφίζουμε. Έχω παρκάρει τα αυτοκίνητο για να κατεβάσω τα χρώματα. Και με γράφουν πένω τι πινακίδε μπροστά εκεί. Μα παρακάλε παράνομα, α, τι να σε κάνω εγώ. Ζωγραφίζω, λέγομαι, κανονικά εδώ δίπλα. Και ο μπάτσο μπορεί να σου πει τα αρχή. Μου, σε γράφω και κάνω το ζωγράφο. Τι πάει να πει. Έτσι, ακριβώ, ακριβώ, αδρέφερα. Ε αυτό. Άρα τι θε τώρα. Είσαι, ε, είσαι, είσαι παράνομο, δε ζωγράφηση επιτρ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 Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Έμα πολύ σοβαρό. Άνδρα, μαριστερό, διωγμένο, δεν έχει χορτάσει ψωμί και ψήφισε τσίπρα. Τι να τον κάνω. Και λίγα του κάνανε. Και λίγα του κάνανε. Πού ναι, ναι. το μαρτύρα, για 6 μήνε, τώρα τελευταία τον βρίζει και τον λέει κολοπέδι. Εντάξει, θα το περάσει άμα είναι έξι μήνε μόνο, ε? σιγά τίποτα. Έξι μήνε μπορεί να βρει και την προηγούμενα. Τι πάει να πει, ότι δεν τα ξαναβρείτε μετά, αφού καινούργιο δεν βρίσκεται ποτέ, Πα την παλιά ράγει στο σταταράκι σου, έτσι πάμε. Μωρί καλτερίμω, να σε δω ντυμένη τσολιά ναι. επάνω σε Χάλε Ντάβινσον και να κάνεις την Αθήνα ελληνοφρένεια. Τι στον κόσμο. Όχι φάους δεν θα έρθει, τε φένς αυτοί, Όλα και τα τεβεσάν και τα τέτια μέσα. Άντε μωρί τρελακ, άντε μωρί τρελακ. Μπορεί να μπει wild τσολιάς, γεια. Yeah.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 Ο κακομήρης, ο πλούσιος, θα πληρώσει το δεκαπλάσιο από το φτωχό. Μήπω πρέπει να κάνουμε στους πλούσιους μια τοσούλα, κάτι, λέω εγώ, να μην τους αδικήσουμε. Άλλο είναι εσύ τώρα, πάρεις 1,5 χιλιάρικο και 5 χαρουστάρικα να δώσεις φόρο. Άλλο είναι ο άλλο που τζιράρει 200 ευρώ. Yes. Εκεί το ρίχνουμε τον καπιταλιστή νεκρό. Έλα το βρήκα, Αθάνα, το προστάτζα λέγεται η προκαταβολή φόρου. Ah, Α, Ναι, γεια σας, η Σουλτάνα είμαι λοιπόν, Αχ μου η Σουλτάνα με... δεν βαριέσαι, εγώ σε βαριέμαι Ωραία, ε, υπάρχουν χαρίσματα όπως... Ωραία, αλλά τα χαρίσματα. Υπάρχουν και τα πνευματικά χαρίσματα Ο Πάτερ Κλεωμένης βλέπει την ψυχή του άλλου Όπως η Αγία Ας τον Πάτερ Κλεωμένη για τον άλλο πες μου, τον παπαπούτα Που την έβγαλε στο η... λεωφορείο. Τον παπαπούτα πες Δεν μιλάς τώρα, mm. το φανταζόμουν Μη μου βάλει πάλι κανένα χαζόνα που με κανένα αντιστασιακό, κανένα περίεργο Δηλαδή κόφτε το μα... τι θα γίνει με σας. Ε, τίποτα να ακούσουμε ρε μα... που να Τι να βάλω, θες να σου βάλω LP follow, oh, oh, oh. Να σου βάλω Arctic Monkeys. The black cage oh, oh, oh, oh, I got <gibberish> <gibberish> άλλον που να κλαίγεται. αυτό δεν είναι σάλικο εκεί. Το θα βάλουν τα πασούλα. Ένα χρόνο, ένα χρόνο, ένα χρόνο, Καρβέλα θα σου βάλω βύση. Ένα Έχει. χρόνο το περισσότερο κρατάει το πάθος και γίνεται μίσος.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 την Παρασκευή θα βάλει το τραγούδι του Σαββόπουλου Άγγελος Άγγελος, Βασίνη θα πω μακριά θα βάλει τα Go Back uh, κυρίες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 Περίπου 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί <Δεκαλιά> 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί <Δεκαλιά> Και είχε γλώσσα μόνο για να γλυθεί Θέλω να σα ρωτήσω αν μετανιώσατε για εκείνο το go back Μάντα Μέρκελ Θα έλεγα, τολμώ να το πω Ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα Είναι ανοιχτό μυαλί Τα νέα που έφερε, ήταν όλα Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ Γιατί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 Η Παρασκευή αφιέρωσε dance to the devil με Λουκά Να τα πού να ξέρει αυτά. Να τα πού τα μπα. Στα μπου τα μπα, τριγύρναγε. Στα τεστίλ yeah. και στα Venue Τα privilege είναι το πρώτο τραπέζι. Yeah. Έχει πάει ο τσιλιχρή στο σύννεφο. Μίλα. Καλό είναι να ακού όλε τι απόψει τη ζωή. Κι εγώ τουλάχιστον. Σε απόψει, και... παιδί μου. Άλλο απόψει, άλλο να ακού. Τσιλιμπίλι. Βάλε μου τη φίλη μου τη Λουκά με dance to the devil. Και πεθύ όλα τα έξοδα πληρωμένα να πάμε μαζί μεί Εγώ και η Λουκά. The gates are open. Gate 1. Darkness. The world of demons. METANIÓŠSTE! Gate 2. My guards are watching you. NĂĘ? O Tsipras είναι e glimatia... Ándel sobie gęłam, Marii. NĂĘ! No. Glimatia jest Tsipras, nie znamy, że nie znamy, że nie Gate 3. Only evil lives here. NĂĘ? O Tsipras kategoruje się jakaś krema na krema na Szyndagach! Gate 4. There's no way out. Lęce? Δεν μου ξήπασ κάνετε λάθο να πάμε συγνώμη σα Gate Feel the fire Παρακαλώ. δεν! είμαι ο κυρία μου Κάντε λάθο Δεν είμαι ο Fight and dance with the devil Μετανιώστε τα νιώστε είστε είστε από Και διώξει το φεμπο τη ζωή του είναι ζωντανός νεκρός. Είστε όλο ο κόσμο ζωντανή η κρύη που πατήνο σανταν ο, ο δρόμο. Αποστόλι βάλε τελος πάντων την Παρασκευή Αυτούς που έχουν πει για τους πάτους Στα βαρέλια και για τα ξέφωτα Και βάλε το μιλιόκα που λέει Τελικά θα μας πούνε και μαλαίκες Καταρχήν πρέπει να σας πω Ότι εδώ που έχουμε φτάσει τώρα πια Τα όρια φορολόγηση είναι περιορισμένα ξύνουμε δηλαδή ξημένο πάτο να το πω έτσι μας έχετε ξεφλουδήσει όχι μόνο εσείς <χι> ως, ως συνέκεια να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα κάνουμε δεν έχει πάτο το βαρέλι του δημοσίου χρέους αγωνιζόμαστε να αποκτήσει πάτο είναι, αυτό είναι γεγονός αλλά το βαρέλι είναι άπατο και λυπάμαι που το λέω <χι> <χι> <χι> Θα μας Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι μπροστά μας Ο δρόμος ο ανηφορικό Που βγάζει όμως στο ξέφωτο Αυτό θα μας βγάλει σε αυτό που έχουμε πει Ένα ξέφωτο Και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης Σε ένα ξέφωτο Είμαι βέβαιο ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο Βλέπουμε πια το ξέφωτο Να που Θα μα πούνε και μαλακές. Κερδίζουμε μικρές μάχες Για να βγούμε στο ξέφωτο μαλα, μαλα. Είναι η επέτειο του Μανώλη Αναγνωστάκη. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε το κύφηλακόμη. Μπορώ να σου πω, Κύλα, όλων λίγο έτσι για τη Θερμάστρα που κάθε και η Θερμάστρα κουρασμένη τόσα χρόνια έμεινε πάλι φέτο σε μια τιμητική διαθεσιμότητα από τον πόλεμο. Το αναγνωστάκι, έτσι να πρόχειρο, μια και το Το πήμα. Τέλα, μια άλλη φορά. Κύφελακόμη πολύ φω να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφία έπρεπε να σώσω. Πόσε φωλιέ νερού να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Cześć, μες <Ριζόμαστε> Με που το εμπόρευμα. η πρόγνωσης ασφαλίσης η θα πέσει θα πέσει το εμπόρεμα η σα ασφαλή θα πέσει η <Ριζόμαστε> So much.